Στοίχη 11 16. Προτροπέ προς τον Τιμόθεον. 11. Σί ο άνθρωπε του Θεού φεύγει μακράν από αυτά τα ελαττώματα και πάθη επειδή ο και δε τη δικαιοσύνη την ευσέβιαν την πίστην την αγάπην την υπομονήν την πραότητα. 12. Αγωνίζουν τον καλόν αγώνα στον τον οποίον μας καλεί η πίστης. Πιάσε καλά και κράτησε σφιχτά την αιώνιον ζωή, δια την κληρονομία τη οποία και από τον Θεό, και ομολόγησε πρώτου βαπτίσματός σου την καλή νομολογία εμπρόση πολλού μάρτυρας. Δεκατρία. Παραγγέλλω Ισέ ενώπιον του Θεού, ο οποίο μεταδίδει ζωήνει όλα, και ενώπιον του Ιησού Χριστού, ο οποίο εμπρόση των πόντιων πιλάτων εμαρτύρεσε την καλή νομολογίαν ότι είναι ο ιό του Θεού. 14 να διατηρήσεις εσύ την εντολή και τις υποχρεώσεις που ανέλαβες στο βάπτισμα και τη χειροτονία σου καθαράν από κάθε μολυσμόν, ανωτέραν από κάθε κατηγορία μέχρι τη σημερας κατά την οποία θα επιφανεί εν ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. 15. Την ένδοξον δε τα επιφάνεια του Κυρίου εις καιρούς οποίου ο Θεός όρισε και γνωρίζει θα δείξει ο μακάριος και ο μόνος εξουσιαστής ο βασιλεύς αυτόν που βασιλεύουν επί και ο κύριος αυτών που κυριαρχούν επί γης, 16, ο οποίος μόνος έχει από τον εαυτόν του ζωήν αθάνατον και αίδιον, ο οποίος κατοικείς φως, εις το οποίο δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει, τον οποίον δεν είδε κανείς από τους ανθρώπους, ούτε δύναται να τον είδει, εις τον ανήκει τιμή και κράτος πατοτινών και αιώνιων. Αμήν.